Καταλαβαίνει κανείς πως μια τέτοια περιγραφή της αναταραχής θα πρέπει να την παρουσιάζει στους καταπιεσόμενους σαν πολύ επιθυμητή κατάσταση. Και όμως, τον ποιητή δύσκολα μπορούν να τον πιάσουν. Καταδικάζει αυτές τις συνθήκες. Καριτά, όμως, αδέξια. Ο Τζόναφαν Σουίφτ πρότεινε σε μια μπροσούρα για να οδηγηθεί η χώρα στην ευημερία να παστώσουν τα παιδιά των φτωχών, και να τα πουλήσουν για κρέας. Παρουσίασε ακριβείς υπολογισμούς, που απόδειγναν πως κανείς μπορεί να εξοικονομήσει πολλά, αν δεν διστάζει μπροστά σε τίποτα. Ο Σουίφτ παρίστανε τον κουτό. Υπεράσπισε έναν ορισμένο μισητό του τρόπο σκέψης, με πολύ φλόγα και ευσυνειδησία, σε ένα θέμα όπου ολόκληρη η προστοιχιά του ερχόταν στο φως. ορατή στον των καθένα. Ο καθένας, θα μπορούσε να είναι πιο έξυπνος από τον Swift, ή τουλάχιστον πιο ανθρώπινος. Ιδιαίτερα εκείνος που μέχρι τότε δεν είχε ερευνήσει ορισμένες απόψεις τις συνέπειες έχουν. προπαγάνδα για τη σκέψη, σε όποιον τομέα και να γίνεται, είναι χρήσιμη για την υπόθεση των καταπιεσμένων. Μια τέτοια προπαγάνδα είναι απόλυτα απαραίτητη. Κάτω από κυβερνήσεις που υπηρετούν την εκμετάλλευση, η σκέψη περνάει για ταπεινή ασχολεία. Ταπεινή ασχολεία περνιέται αυτή που είναι χρήσιμη σε αυτούς που τους κρατάνε ταπεινού. Ταπεινή, λογίζεται η αδιάκοπη έχνια για το φαγητό. Η περιφρόνηση των διακρίσεων που κρεμάνε στους υπερασπιστές μιας χώρας όπου οι ίδιοι πεινούν. Η αμφιβολία για τους ηγέτες που οδηγούν στην καταστροφή. Η απέχθεια στη δουλειά που δεν δίνει ψωμί. Η εναντίωση στον εξαναγκασμό σε παράλογες πράξεις. Η αδιαφορία απέναντι στην οικογένεια που το ενδιαφέρον δεν τη έκανε τίποτα πια. Τους πεινασμένου τους βρίζουν έκλητους που δεν έχουν τίποτα να υπερασπίσουν, δειλούς που αμφιβάλλουν για τους καταπιεστές τους. Τους βρίζουν πως δεν έχουν εμπιστοσύνη στις δυνάμεις τους, πως θέλουν πληρωμή για τη δουλειά τους. Τους λένε αρχιτεμπέλιδες και τα παρόμοια. Κατά από τέτοιε κυβερνήσεις, η σκέψη γενικά λογίζεται ταπεινό πράγμα και πέφτει σε κατατρέχμο. Πουθενά πια δεν διδάσκουν. Και όπου βλέπουν κάτι τέτοιο, το καταδιώκουν. Παρόλα αυτά, πάντα υπάρχουν πεδία όπου μπορεί κανείς να μιλήσει ατιμόρητα για τα επιτεύχματα της σκέψης. Είναι τα πεδία όπου οι δικτατορίες χρειάζονται τη σκέψη. Έτσι, μπορεί κανείς για παράδειγμα να αποδείξει τα επιτεύχματα της σκέψης στον τομέα της πολεμικής επιστήμης και της τεχνικής και η παράταση των αποθεμάτων μαλλιού με μια καλύτερη οργάνωση ή με την εφεύρεση συνθετικών και αυτό χρειάζεται σκέψη. Το σκάρτεμα των μέσων διατροφής, η εκπαίδευση των νέων για τον πόλεμο, όλα αυτά χρειάζονται σκέψη. Η σκέψη αυτή μπορεί να περιγραφεί. Μπορεί κανείς με πονηριά να αποφύγει τον έπαινο του πολέμου, του άσκεφτου σκοπού αυτή τη σκέψη. Έτσι, η σκέψη που ξεκινάει από το πρόβλημα πώς να κάνει κανείς ένα πόλεμο κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο μπορεί να οδηγήσει στο ερώτημα αν ο πόλεμος αυτός έχει νόημα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να λύσει το πρόβλημα του πώς αποφεύγεται με τον καλύτερο τρόπο ένας πόλεμος χωρίς νόημα. Φυσικά, αυτό το ερώτημα δύσκολα μπορεί να αξιοποιηθεί, δηλαδή να διαμορφωθεί σε σκέψη που να επεμβαίνει στην πραγματικότητα. Μπορεί. Για να συνεχίσει σε μια εποχή σαν τη δίκη μας, να είναι δυνατή η καταπίεση που υπηρετεί την εκμετάλλευση της μιας, της μεγαλύτερης μερίδας του πληθυσμού από τη μικρότερη άλλη μερίδα, χρειάζεται μια πέρα για πέρα συγκεκριμένη, βασική στάση του πληθυσμού, που πρέπει να απλώνεται σε όλα τα πεδία. Μια ανακάλυψη στον τομέα της ζωολογίας, όπως του Άγγλου Δαρβίνου, θα μπορούσε να αποβεί ξαφνικά επικίνδυνη για την εκμετάλλευση. Παρόλα αυτά, για ένα διάστημα, μονάχα η εκκλησία ασχολιόταν με αυτήν, ενώ η αστυνομία δεν καταλάβαινε τίποτα. Οι έρευνα των φυσικών, οδήγησαν τα τελευταία χρόνια σε συμπεράσματα στον τομέα της λογικής, που θα μπορούσαν να βάλουν σε κίνδυνο μια σειρά άρθρων πίστης χρήσιμων στην καταπίεση. Ο φιλόσοφος του προσικού κράτους Χέγκελ στη διάρκεια δύσκολων αναζητήσεων στον τομέα της λογικής, έδωσε στους Μάρξ και Λένιν, τους κλασικούς της προλεταριακής επανάστασης, μεθόδους της αξίας. Η ανάπτυξη των επιστήμων γίνεται σε αλληλεξάρτηση, ανισόμερα όμως, και το κράτος δεν είναι σε θέση να τα επιβλέπει όλα. Οι μαχητές της αλήθειας μπορούν να διαλέγουν πεδία μάχης σχετικά αφύλακτα. Όλα κρέμονται από το αν διδάσκεται ο σωστός τρόπο σκέψη. Ένα τρόπο σκέψη που να ρωτάει όλα τα πράγματα και όλε τι διαδικασίε για την προσωρινή του και τη μεταλλάξιμη πλευρά. Οι εξουσιαστές έχουν ισχυρή αποστροφή στις μεγάλες αλλαγές. Θα ήθελαν όλα να μείνουν όπως είναι, τουλάχιστον για χίλια χρόνια. Το καλύτερο θα ήταν το φεγγάρι να μενακίνητο και ο ήλιος να μην προχωρούσε ποτέ. Τότε κανένα δεν θα τον έπιανε πίνα και δεν θα γύρευε να φάει για βράδυ. Όταν πυροβολήσουν, θέλουν ο αντίπαλος να μην μπορεί πια να ρίξει ο δικός του πυροβολισμός θέλουν να είναι ο τελευταίος. Ένας τρόπος παρατήρησης που τονίζει ιδιαίτερα το παροδικό είναι καλό μέσο για να δώσει κανείς κουράγιο στους καταπιεσμένους. Ακόμα το ότι σε κάθε πράγμα και σε κάθε κατάσταση παρουσιάζεται και αναπτύσσεται μια αντίφαση και αυτό είναι κάτι που πρέπει να αντιπαραταχτεί στους νικητές. Ένας τέτοιος τρόπος παρατήρησης, όπως η διαλεκτική, η διαδικασία για τη ροή των πραγμάτων, μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην έρευνα αντικειμένων που για ένα διάστημα ξεφεύγουν από την προσοχή των εξουσιαστών. Μπορεί να τον εφαρμόσει κανείς στη βιολογία ή στη χημεία. Μπορεί όμως κανείς να τον εξασκήσει και περιγράφοντας την τύχη μια οικογένεια. χωρίς να προκαλέσει πολύ την προσοχή. Η εξάρτηση κάθε πράγματος από πολλά άλλα που αδιάκοπα αλλάζουν, είναι μια σκέψη επικίνδυνη για δικτατορίες και μπορεί να εμφανιστεί με διάφορους τρόπους χωρίς να δώσει λαβή στην αστυνομία. Μια ολοκληρωμένη περιγραφή όλων των καταστάσεων και διαδικασιών που συναντά ένας άνθρωπος που ανοίγει ένα καπνοπολείο μπορεί να αποτελέσει σκληρό χτύπημα στη δικτατορία. Ο καθένας που σκέφτεται λίγο θα βρει το γιατί. Οι κυβερνήσεις που οδηγούν τις μάζες των ανθρώπων στην εξαθλίωση πρέπει να αποφύγουν το να σκέφτονται οι εξαθλίωμένοι την κυβέρνηση. Μιλάνε πολύ για μοίρα. Αυτή και όχι οι ίδιοι φταίει τάχα για την ανέχεια. Όποιος ερευνάει την αιτία της ανέχειας, τον συλλαμβάνουν, προτού φτάσει στην κυβέρνηση. Είναι όμω δυνατό να αντιμετωπίσει κανείς γενικά τις φιλιαρίες για τη μοίρα. Μπορεί πως τη μοίρα του ανθρώπου τη φτιάχνουν άνθρωποι. Αυτό πάλι μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους. Μπορεί, για παράδειγμα, να διηγηθεί κανείς την ιστορία ενός υποστατικού στην Ισλανδία. Ολόκληρο το χωριό μιλάει για μια κατάρα εκεί. Μια αγρότησα ρίχτηκε στο ποτάμι. Ένας αγρότης κρεμάστηκε. Μια μέρα γίνεται ένα γάμο Ο διος του αγρότη παντρεύεται με μια κοπέλα που φέρνει μερικά χωραφιά πρίκα η Κατάρα εξαφανίζεται. Το χωριό δεν έχει ομόφωνη γνώμη για την αιτία αυτής της αλλαγής προς το καλύτερο. Άλλοι την αποδίδουν στη χαρούμενη φύση του νεαρού αγρότη, άλλοι στα χωράφια που έφερε μαζί τη νεαρή αγρότησα και που κάνουν το υποστατικό για πρώτη φορά βιώσιμο. Αλλά και σε ένα ποίημα ακόμη που περιγράφει ένα τοπίο μπορεί κανείς κάτι να πετύχει, αν δηλαδή στη φύση ενσωματωθούν τα πράγματα τα καμωμένα από τον άνθρω Χρειάζεται πονηριά για να διαδοθεί η αλήθεια. Μουσική Ανακεφαλαίωση Μουσική Η μεγάλη αλήθεια της εποχής μας, που δεν υπηρετεί κανεί με το να τη βρει μονάχα, που όμως χωρίς αυτή καμιά άλλη σημαντική αλήθεια δεν μπορεί να βρεθεί, είναι ότι η ήπειρό μα βουλιάζει στη βαρβαρότητα επειδή προσπαθούν να διατηρήσουν με τη βία τις σχέσεις ιδιοκτησίας στα μέσα παραγωγής. Τι ωφελεί να γράψει κανείς κάτι θαραλαίο από πού να βγαίνει πως η κατάσταση που βρισκόμαστε είναι βάρβαρη, που είναι αλήθεια, αν δεν φαίνεται ξεκάθαρα για ποιο λόγο φτάσαμε σε αυτή την κατάσταση. Πρέπει να πούμε ότι τα βασανιστήρια γίνονται γιατί πρέπει να διατηρηθούν οι σχέσεις ιδιοκτησίας. Φυσικά, λέγοντας το αυτό, χάνουμε πολλούς φίλους που είναι αντίθετη στα βασανιστήρια, γιατί πιστεύουν πως οι σχέσεις ιδιοκτησίας θα μπορούσαν να διατηρηθούν και χωρίς αυτά, που δεν είναι αλήθεια. Πρέπει να πούμε την αλήθεια για τις βάρβαρες συνθήκες στη χώρα μας, για να μπορέσει να γίνει αυτό που θα τις εξαφανίσει, δηλαδή αυτό που θα αλλάξει τις σχέσει ιδιοκτησίας. Πρέπει ακόμα να το πούμε σε εκείνου που υποφέρουν πιο πολύ από κάτω από τι σημερινές σχέσεις ιδιοκτησίας. Που έχουν το πιο δυνατό συμφέρον για την αλλαγή του, στου εργάτε, και σε εκείνου που μπορούμε να οδηγήσουμε στου εργάτε σαν σύμμαχους, γιατί στην πραγματικότητα δεν έχουν ούτε και εκείνη ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγή, όσο και αν παίρνουν μερίδιο από τα κέρδη. Και πρέπει, πέμπτον, να βαδίσουμε με πονηρία. Και όλε αυτέ τι πέντε δυσκολίε πρέπει να τι ξεπερνάμε ταυτόχρονα γιατί δεν μπορούμε να ερευνάμε την αλήθεια για τις βάρβαρε συνθήκες, χωρίς να σκεφτόμαστε εκείνους που υποφέρουν κάτω από αυτές. Και καθώς, διώγνοντας κάθε πειρασμό δηλίας, γυρεύουμε τις αληθινές αιτίες με τη σκέψη μας στραμμένη σε εκείνους που είναι πρόθυμοι να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις μας, πρέπει ταυτόχρονα να σκεφτόμαστε και το πώς θα τους δώσουμε την αλήθεια με τρόπο που να είναι στα χέρια τους όπλο και με τόση πονηριά η μετάδοση αυτή να μην μπορεί να ανακαλυφθεί και να εμποδιστεί από τον εχθρό. Τέτοιες είναι λοιπόν οι απαιτήσει μας όταν ζητάμε από τους συγγραφείς να γράφουν την αλήθεια. Στοιχεία για την αγορά χαλκού Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Ποροπούλης